195 έφεργα. Την ραδιοφωνική χρονιά θα πρέπει να επακούσω τους κανόνε τη δεσμεσμένη δημοσιογραφίας, κλείνοντα το στόμα μου για ό,τι συμβαίνει με προκάλημα το ισχύον δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτή την χρονιά θα πρέπει να κάνω το μικρόφωνο του ραδιοφώνου προέκταση τη ασυλησία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 Okay. Three, four, oh, mm hey -hmm. Τα μου Κυρίε μου και κύριοι, και κύριοι καλή σα σήμερα καλώ ήρθατε στο Βαλίο στου 101,5. στον τοίχο να ορμήσουμε και σήμερα ο Γιάννης Λαζάρου είμαι. Δύο έξι εξήντα για τις δικές σας παρατηρήσεις. Δύο έξι είπαμε. Δύο καλημέρα. Στα ευχάριστα νέα Στον Κώστα εκεί πάνω στην Κοζάνη Τα ευχάριστα μάθαμε σήμερα Πάει καλύτερα στην υγεία του Ευχόμεθα να περάσει Σύντομα η περιπέτεια Που έχει Η υγεία του hey! Κοζάνη Σερβία από το Λεμαΐδα Καλή σας μέρα μέσω του ραδιοφόνου Αιτός. Όπως και στην Κύπρο Μέσω του ραδιοφόνου ΑΡΤΕΦΕΜ Τον οίκου του Αμάραντου hey! Καλημέρα στους φίλους των ΕΜ Καλημέρα στην Πελοπόννησο, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Θεοδοσία Καλημέρα Ελένη, καλημέρα Τζένη, καλημέρα Χρήστο μουμ, μουμ, μουμ, μουμ. Σ' όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι μέσω Ιερού Ιντερνεδίου Και σ' όσους δεν είναι συνδεδεμένοι γιατί τους έχουμε συνδέσει εμείς μουμ. Με πολύ καλή σύνδεση μουμ. Κυρία μου και κυριέ μου και αγαπημένο μου ελληνόπουλο. Λινόπουλο, γεια σου ελινοπούλο, Η Ελινοπούλα. Ποιος δεν θυμάται τον Τζίμι ε? Η Ελινοπούλα. <μ Monique> λοιπόν Κακός χαμός σε το κυρία μου και κυρία μου ε, Συνεχίζει ο Θείας σωστά γνωστά χοντροκονόμη. Ο κόσμο συνεχίζει να πεθαίνει. Μερίδα του κόσμου. Μην γινόμεθα και υπερβολικοί. <ΣΣΣ> λοιπόν, χοντροκονόμοι και μέσα σε όλα, κυρία μου και κυρία μου, τσουπνάτε ε, πρόεδρα. Έχουμε πρόεδρα 17 Δεκέμβρη. Τώρα, τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία, τα πούμε παρακάτω. Θα βοηθήσετε κι εσεί. Όμω, κυρία μου και κυρία μου, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε, κυρία μου και κυρία μου, από την uh, παρακολούθηση στα στρατόπεδα των αερομεταφερόμενων ταξιαρχιών. Των αναρχικών mm. Τι να σου λέω mm. Έχει δίκιο καρα... Καραϊβάζ mm. Αυτή να πούμε εκπαιδεύονται Τι να σου λέω δηλαδή mm. Βέβαια Κυρία μου και κυρία μου Δεν ξέρω, τι... έχετε ακούσει όλοι Τι έγινε με το... Το... Το θέμα με, το, με τις αεραμεταφερόμενες ε, ταξιαρχίες Το έχετε ακούσει σίγουρα Όχι αν δεν το έχετε ακούσει δηλαδή επειδή έχουμε ε, το ηχητικό Να σα το μεταδώσουμε Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα θέλετε να σας το μεταδώσουμε δεν νομίζω Το γνωρίζετε Θα ήταν καλό βέβαια να... να ακούσουμε τι είπε αυτός ο μάχημος πολεμικός ρεπόρτερ του τηλεοπτικού διάβλου Αντένα γιατί κυρία μου και κυρία μου υπάρχουν και άλλα δεν είναι μόνο το ρεπορτάζ το οποίο έδωσε αυτός ο άμεμπτος αγωνιστής ε, του Αντένα να το πούμε αλλιώ, είναι και άλλε οι προεκτάσει. Δηλαδή, σκέψω ότι αυτό τελειώνοντα τη δουλειά του, κατάκοπο πήγε σπίτι του, α πούμε, και χάιδεψε το παιδί του στο κεφάλι και του είπε: Παιδί μου, σούφερα και σήμερα με ρογκάματο. Δόξα να έχει ο Θεό. Εμεί δουλεύουμε και δουλεύουμε τίμια. Τέλο πάντων, φέρνοντα αυτό το ξεροκόμματο στο σπίτι και τιμώντα το λειτουργήμα το οποίο. Μα έταξε η μοίρα, Πόποπο, τι λέω σήμερα, Βασιλάκης Καΐλας yeah. Λοιπόν, μα έταξε η μοίρα που λες παλικάρι μου, στο παιδί του. Το χαϊδεύει στο κεφάλι, αφήνουμε τι άλλε προεκτάσει. Yeah. Και το παιδί του, συγκεκριμένο πέφτει μπράβο, μπαμπά. Σε είδα στην τηλεόραση, μπαρτοκαπνισμένο να μεταδίδει αυτά που μεταδίδει, που μέσα από του καπνού και τη, όλα αυτά τα πράγματα. <ΣΣΣ> κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο Μολυνόπουλο, θα ήθελα αυτή τη στιγμή να σηκώσετε τέρμα τα ραδιοφωνά σας σιγή τριών λεπτών για να ακούσουμε τον πολεμικό ρεπόρτερ του Ανδένα τον κύριο Καραϊβάζ τι ακριβώς μετέδωσε παρακαλώ ελάτε να το ακούσουμε παρέα και πανερχόμενα. Γιώργος Καραϊβάζ έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το πώ έδρασαν οι ταραξίε. Το σχέδιό του, από ό,τι φαίνεται, Γιώργο, περιλάμβανε και ρήψει μολότοφ από αέρος Του, από ό,τι φαίνεται, Γιώργο, περιλάμβανε και ρήψει μολότοφ από αέρο. Και αυτό καταδεικνύει δύο πράγματα, Ρίζα Το πρώτο, ότι ήταν πάρα, πάρα πάρα πολύ καλά οργανωμένοι αντιεξουσιαστές αντιεξουσιαστέ και ήρθαν να επαληθεύσουν, αν θέλεις με αυτό, και τι προηγούμενε πληροφορίε των αστυνομικών αρχών ότι είχαν εντατικέ προετοιμασίε για μια ε, πολεμική αναμέτρηση με τι αστυνομικέ αρχέ. Ε, πολεμική αναμέτρηση αστυνομικέ αρχέ. Ε, πολεμική αναμέτρηση αστυνομικέ αρχέ, ε, πολεμική αναμέτρηση αστυνομικέ αρχέ και για μετατροπή του κέντρου τη Αθήνα σε πραγματικό εφιάλτη. Μετατροπή του κέντρου τη Αθήνα σε πραγματικό εφιάλτη. Μετατροπή του κέντρου τη Αθήνα σε πραγματικό εφιάλτη. Αμέσω λοιπόν, μόλι έπεσε η πρώτη μολότοφα από τα ράτσα, χθε στα εξάρια, η θερμική κάμερα από το ελικόπτερο τη αστυνομία αποκάλυψε την ύπαρξη ολόκληρου αερομεταφερό. Τάγματο Αναρχικών πάνω στι ε, κορυφέ, στι ταράτσε δηλαδή, αρκετών πολυκατοικιών, mm. αποκάλυψε την ύπαρξη ολόκληρου αερομεταφερόμενου τάγματο Αναρχικών πάνω στι ε, κορυφέ, στι ταράτσε δηλαδή, αρκετών πολυκατοικιών, <συ çalış> αποκάλυψε την ύπαρξη ολόκληρου αερομεταφερόμενου τάγματο Αναρχικών πάνω στι κορυφέ, στι ταράτσε δηλαδή, αρκετών πολυκατοικιών, αποκάλυψε την ύπαρξη ολόκληρου αερομεταφερόμενου τάγματο Αναρχικών πάνω στι κορυφέ, στι ταράτσε Δηλαδή, αρκετών πολυκατοικιών σε κεντρικού δρόμου περιοχή. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορία του Αντένα, η μοίρα αυτή των υπτάμενων αλεξιπτοτιστών των κομμάντων Αναρχικών υπολογίστηκε σε περίπου 300 άτομα που οργάνωσαν αεράμινα αέρος εδάφου έχοντα την κατοχή του εκατοντάδε, αν όχι χιλιάδε, όπω διατείνονται κάποιε αστυνομικέ πηγέ, μολότοφη. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορία του Αντένα, η μοίρα αυτή των υπτάμενων αλεξιπτοτιστών των Αναρχικών υπολογίστηκε σε περίπου 300 άτομα. Που οργάνωσαν αεράμινα αέρο εδάφου έχοντα την κατοχή του εκατοντάδε, αν όχι χιλιάδε, όπω διατείνονται κάποιε αστυνομικέ πηγέ Μολότοφ. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίε του Αντένα, η μοίρα αυτή των υπτάμενων αλεξιτοτιστών των κομμάτων Αναρχικών υπολογίστηκε σε περίπου 300 άτομα που οργάνωσαν αεράμινα αέρο εδάφου έχοντα την κατοχή του εκατοντάδε, αν όχι χιλιάδε, όπω διατείνονται κάποιε αστυνομικέ πηγέ Μολότοφ. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίε του Αντένα, η μοίρα αυτή των υπτάμενων αλεξιθωτιστών των κομμάτων αναρχικών υπολογίστηκε σε περίπου 300 άτομα που οργάνωσαν αεράμινα αέρος εδάφου, έχοντας την κατοχή του εκατοντάδε, αν όχι χιλιάδε, όπω διατείνονται κάποιε αστυνομικέ πηγέ, Μολότοφ. Οι ε, αξιωματική δε τη αστυνομία διατείνονται ότι κάποια στιγμή η περιοχή θύμιζε το ρουκετοπόλεμο που γίνεται το Πάσχα στο Βροντάδο τη Χίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των επιδρομέων από τον ουρανό είχαν καταλάβει τη σταρά τη πολυκατοικιών ε, Χαρακτηριστικό ε, είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των επιδρομεων από τον ουρανό, είχαν καταλάβει τις ταράσει πολυκατοικιών ε, είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των επιδρομεων από τον ουρανό, είχαν καταλάβει τις είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των επιδρομεων από τον ουρανό, οδών Σπύρου αριθμού 3, 8 και 9, τις νοταρά τη Αυτοί οι δρόμοι δηλαδή που βρίσκονται γύρω από το, την πλατεία του τον Εξαρχή και μέσω αυτών των δρόμων εξελίχθηκε η αστυνομική επιχείρηση για τον περιορισμό των αναρχικών και τελικά για την εκαθάριση τη περιοχής και διαπιστώθηκε ότι τα συγκεκριμένα πολεοδομικά τετράγωνα στα οποία αναπτύχθηκε η μοίρα, των των η, μοίρα των των η μοίρα αυτή των καταδρομών των αναρχικών έχουν την ιδιομορφία ότι σχεδόν εφάπτονται και επικοινωνούν μεταξύ τους. Όπως επίσης λέγεται χαρακτηριστικά η Αρχική, έκαναν παρκούρ επιδώντα από τη μία ταράτσα στην άλλη, από τη μία άλλη, και πετούσαν τις μολότοφ οδηγώντα κάποια στιγμή του επεφαλή αξιωματικού των αστυνομικών δυνάμειων και οργαντέων του σχεδιασμού να κατευθυνθούν προ δύο επιλογέ. Οι πρώτη να σηκώσουν ελικόπτερο με προβολέα προκειμένου να γίνει η αποκάλυψή του και να αποθαρδυθούν ώστε να κατέβουν. Και οι δεύτεροι από τη στιγμή που είχαν καταγράψει τι πολυκατοικίε με το μεγαλύτερο αριθμό των πελταστών, θα λέγαμε, των θα λέγαμε, τον εξαρχείων. Ελταστών θα λέγαμε των εξαρχείων, να καταλάβουν εξεφόδου τα υπεριψωμένα αυτά αμφιθέατρα τη μάχη. Όμω επειδή είχαν ήδη αναλάβει τον έλεγχο τη περιοχή, και εννοώ στους δρόμου κάτω, και οι σύντροφοί του με του οποίου γινόταν οι μάχε είχαν συμπιεστεί σε ένα πολύ μικρό οικοδομικό τετράγωνο και ήταν θέμα χρόνου πια η εκαθάριση και οι συλλήψει και οι προσαγωγέ, δεν έκαναν τίποτα από τα δύο, φοβούμενοι μήπω πάνω στο δικό του ευνηδιασμό υπάρξει κάποιο το κάποιο δυστύχημα. Και δώσει άλλη διάσταση και τροπή στα ενεξελίξη γεγονότα που μέχρι τότε και όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια τελούσαν υποπλήρη αστυνομικό έλεγχο. Εγώ μεγάλε, αυτού θέλει, αυτού έχει, γιατί ο κάθε καραϊβάζ και ο κάθε αντένα ξέρεις σε ποιου απευθύνεται. Αυτού θέλει και αυτού έχει. Γιατί θα σου πω, θα σου βάλω ένα ερώτημα: αν θε παρέμε στο 2681 και 4060, λέμε τώρα. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Λο πολύ καλό. Έλα, γεια, <Και> yeah, yeah, yeah. Ο τηλεακροατής μου λέει Είσαι, ζηλεύεις μου λέει Δεν μπορείς να κάνεις τέτοιο ρεπορτάζ Και τέτοιο έκθεση, φυσικά δεν μπορώ Λοιπόν, φυσικά δεν μπορώ Και για άλλους λόγους λοιπόν, Εγώ θα σου βάλω το ερώτημα μεγάλε Και εσύ αν θέλεις εδώ είμαι Ας πούμε ότι εσύ Έχεις μια παραβατική συμπεριφορά Σύμφωνα με τους νόμους αυτού του Του, του, του τη χώρα. Και σε συλλαμβάνει, λέμε τώρα, η αστυνομία. Και έρχεται ο καραϊβάς στην πόλη σου, στο χωριό σου, να κάνει ρεπορτάζ. Καταλαβαίνεις? Μήπως <Καταλαβαίνεις>, <Καταλαβαίνεις>, καταλαβαίνεις? Διότι μεγάλε καραϊβάς και καρακαϊδόνιδες έχει γεμίσει ο τόπος. Είναι στην πολιτική, αν τα ξαναπούμε, στη δημοσιογραφία, στην επιστήμη, είναι παντού. Είναι παντού, δεν οροδούν προουδενός Προκειμένου να εξασφαλίσουν όχι το παντεσπάνι τους Μη λέμε τώρα υπερβολές Προκειμένου να γλύψουν το κόκαλο που τους πετάνε Διότι κυρία μου και κυρία μου δεν ξέρω αν είχες ξαναακούσει ποτέ στη ζωή σου Στα εξάρχεια υπάρχουν και πελταστές Ναι σου λέω Βέβαια εκείνο το οποίο ο ταλέπωρος Καραϊβάς δεν ξέρει είναι ότι οι πελταστέ ήταν οι ελαφρότερα ενδεδημένοι πολεμιστές δηλαδή ουσιαστικά με ένα βρακί κυκλοφόραγαν. Ναι εκτός των άλλων που κάνανε. Το θέμα λοιπόν είναι το εξή. Ήξερε εσύ ότι υπάρχουν πελταστές στα εξάρχεια εκτός των αραμεταφερόμενων ταξιαρχιών. Κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο αυτά τα κάνουν εκεί που ξέρουνε ότι περνάνε διότι ένα, μια ευνομούμενη κοινωνία και ένας λαός, να τον αποκαλέσουμε λαός δεν θα είχε δημοσιογράφους τύπου Καραϊβάζ κανάλια τύπου Αντένα και βραβεύσει στα βραβεία Καρόλου Κούν για ύψιστο λέει τραγωδό το σάκι τον Τρουβά η κοινωνία αυτή είναι, ο Σάκης, η, η κοινωνία, η ευνομούμενοι Ο Σάκης ο Τρουβάς, ο Καραϊβάς, ο αντένα Και όλα αυτά τα προσώπατα Για να σου λίγο θεοδοσία επειδή μιλάγαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή Καταλαβαίνεις λοιπόν γιατί, γιατί μιλάμε Ναι κυρία μου και κυρία μου Και μάλιστα να σε ενημερώσω επειδή σίγουρα δεν το ξέρεις Ο, ο, ο, ο προ, προ, προ ο υπουργός ο προπός ο κύριος Κίκη Ηλίας έδωσε στη δημοσιότητα τις θερμικές κάμερες του ελικοπτέρου και φαίνονται οι αρματαφερόμενοι πελταστές κομμάτως κουκουλοφόροι όπου πηδάνε από ταράτσα σε ταράτσα όπως μας είπε ο έγκριτος Καραϊβάς πηδάγανε, κάνανε παρκούρ μπουργκούρ μπουργκούρ μπουργκούρ πηδάγανε ναι. λοιπόν μπατμαμ ε, ε, πως τους λένε οι πελταστέ κομμάτως και τους είδαμε όλους από την κάμερα τη θερμική του ελικόπτερου. Εργαλώ. Ναι. Ναι. Και πει. Ως σήμερα. Σου έχω άλλο σήμερα. Όχι, σου έχω φοβερό κομμάτι σήμερα Έλα Έλα Έλα, Η φίλη μου εδώ, η τρομοκράτησα Αναφώνησε, δεν πάει άλλο, η Και εγώ θα της πω μίμου την αφοριέσαι Θα σας η κυρία μου και κυριέ μου Το Σάββατο το βράδυ, βέβαια Βέβαια, μάνατε, εις ιστορίες οι οποίες Μπορείστε, παρακαλώ Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, σωστά, σωστά. Ε, μου λέει εδώ μια άλλη φίλη ότι εντάξει, λέει, σύμφω... ε, μπορεί να, να γελάσαμε με αυτά που λέει ο, Καραϊ... ο Καραϊβάζ, αλλά πατώντας πάνω στον Καραϊβάζ σε, σε μικρό χρονικό διάστημα, ο Ισαγγελέας θα κάνει άρση ασύλου, ξέρω εγώ, στην πολυκατοικία, γιατί θα είναι η αερομεταφερόμενη κομμάτω. Και θα σου σπάνε την πόρτα με πολιορκητικό Κρυό αστυνομικό παρακαλώ Και τότε δεν θα γελάμε καθόλου Κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Τίποτα δεν είναι για γέλιο στους καιρούς Που διανύουμε Όμως δεν μπορούμε ε, Για γέλιο τώρα Εμείς, εμείς ε, κλαυσίγελο έχουμε Γελάνε οι χορτασμένοι Αυτή την εποχή Αυτοί που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ε, Πριν περάσουμε Στην ε, Σε αυτή την ε, Ζωφερή κατάσταση η οποία μας ζωφεραίνει από παντού στη η ιστορία που στις πήγαν να στήσουν σε Θεσσαλονίκη Με τη φωτιά που βάλανε στο κατάστημα το Σάββατο Λοιπόν ε... Δήθεν κουκουλοφόροι και τέτοια πράγματα Τους έσωσαν δι... ε... τους υπαλλήλους του καταστήματος εκεί Ζάρα Τους έσωσαν οι διαδηλωτές Μπήκαν μέσα για να τους βγάλουν αυτά δήλωσαν δημοσίως οι παραλίγο καμένοι στο κατάστημα Ζάρα έτσι πήγαν να στήσουν ουσιαστικά νέα Μαρφή όπως το ακούς αυτά όλα τα κόλπα, αυτά όλα στις κινοθεσίες, αυτά τα ψευτομεροκάματα που δίνουν στα Μπατσόνια και σε άλλους παρακρατικούς για να στείλουν αυτές τις ιστορίες θα δούμε τώρα επειδή θα έρθει μεθαύριο στην εξουσία η Αριστία ναι, πώ θα τα και τι θα κάνεις όταν αυτοί θα ξεμείνουν από μερογκάματο Τι θα κάνεις Θα στήσεις καμιά πορεία Τι ακριβώς θα κάνεις Τι ακριβώς θα κάνεις Κυρία μου και κυριέ μου Βέβαια τώρα έχει να ασχοληθείς με άλλα Γιατί στις 17 έχουμε την πρώτη ψηφοφορία για τον πρόεδρα Άρα πρόεδρα τι μας περιμένει Στις 17 έχουμε νέα ψηφοφορία για τον πρόεδρα ε, Της δημοκρατίας Έτσι αποφάσισαν χθες το βράδυ ε, Τα Σαμεροβενιζέλια Κατακαλώ Θέλω να ναι Τις πελταστές θα τους κάνει όμως Ναι Μάσα μη μου λες τέτοια, μη μου λες τέτοια, τρελαίνομαι Τρελαίνομαι, μη μου λες τέτοια Ε, μη μου λες Δεν νομίζω, δεν <μι> νομίζω, αλλά τέλος πάντων Έλα, γεια, γεια Το θέμα λοιπόν με αυτόν τον πρόδρο, τι θα τους κάνουν Ξέρω εγώ τους κάνουν τους πελταστές Θα τους κάνουν πασαρέλα στο κολονάκι. Να σου πω κάτι εδώ τώρα να πούμε με αυτό το τι στήσιμο είναι αυτό τώρα με τις εκλογές Ή βρήκαν τα μπουμπούκια τα οποία θα ψηφίσουν ε, να μαζέψουν στη δεύτερη τρίτη εκλογή του 180 πούμε, ή τους είπαν από πάνω τα σόι μπλε, μόι, μπλε και τέτοια Έλα εντάξει καιρό είναι μαζεύτετα να ετοιμάσουμε το παιδί μας Ένα είναι το παιδί μας Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα μεγάλε πρόσεξε πόσο έχω μήνα σήμερα 9 10 πες 17 ώρα ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος Γιατί για σένα τώρα πάλι γλέντι έχει Πάλι γονόμη έχει Πάλι ανάλυση έχει Κυρία μου και κυρία μου Τι αποφάσισαν οι Βρυξέλλες δύο μήνες παράταση Του μνημονίου σιγά Εχέστη η φοράδα ιστο το αλόνιον Σιγά τώρα κυρία μου και κυρία μου Γιατί να σου πω κάτι τώρα Αυτά τα προσώπατα δηλαδή του Αβραμόπουλου Του Δήμα και ειδικά του Πικραμένου Δεν τους βλέπω εγώ για, για Αυτής της φωτισμένης Της πεφωτισμένης δημοκρατίας Λέτε να υπάρχει κανένα σενάριο Να πέσουν να βγει ο Αλέξης Τσούπ να τους προτείνει ο Αλέξης Για πρόεδρο δημοκρατία Τον Κουστάκη του τον Καραμανλή Να μην μπορεί να κάνουν αλλιώς Λέμε ρε παιδί μου <coughs> Μια υπόθεση εργασίας κάνουμε Διότι κατά αυτόν τον τρόπο Και θα χορτάσεις ψωμί Και θα βρεις δουλειά αύριο Και θα έχεις ασφάλεια Α Άλλο είναι το πρόσωπο τη λέει, ακροατή μου Αποκλείεται να, να Να κάνουν τέτοιες ιστορίες που κάνουν Αυτό που λες Το προσώπατο είναι άλλο Αυτό που ετοιμάζουν Τώρα κοίταξε να δεις Μπορεί να ε, αυτό το παιχνίδι. Τώρα γιατί το κάνουνε Τι να σου πω δηλαδή Θα σε γελάσω αδερφέ μου. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Τι να σου πω Μια μισό λεπτάκι να απαντήξουμε Παρακαλώ Παρακαλώ κύριε Προεδρέ μου Καλή σας μέρα Μάλιστα από η Ορίστε ναι Για το ρεπορτάζ του κυρίου Καραϊβάς Ναι Τι έγινε Βεβαίως Βεβαίως κύριε Προεδρέ μου Α Μάλιστα Μη μου λέτε τέτοια ναι κύριε Πρόεδρε μου, Βεβαίω αμέσω χαίρετε. Ο πρόεδρος της ΕΣΙΕΑ μόλις μας έστειλε το πραγματικό ρεπορτάζ του Καραϊβάζ. Ο Γιώργος Καραϊβάζ έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το πώς έδρασαν οι ταραξίες. Το σχέδιό τους από ό,τι φαίνεται Γιώργο, περιλάμβανε και ρήψεις του <Ριχει> ΕΡΟΤΟΦ από αέρος. Και αυτό καταδεικνύει δύο πράγματα. Ρίτσα, το πρώτο, είναι ότι ήταν πάρα, πάρα πάρα πολύ καλά οργανωμένοι αντιεξουσιαστές αντιεξουσιαστέ και ήρθαν να επαληθεύσουν, αν θέλεις με αυτό, και τι τις προηγούμενε πληροφορίε των αστυνομικών αρχών, ότι είχαν εντατικέ προετοιμασίε για μια ε, πολεμική αναμέτρηση με τι αστυνομικέ αρχέ και για μετατροπή του κέντρου τη Αθήνα σε πραγματικό εφιάλτη. Αμέσω λοιπόν, μόλι έπεσε η πρώτη μολόταφο από τα ράτσα, χθε τα εξάρχεια, η θερμική κάμερα από το ελικόπτερο τη αστυνομία αποκάλυψε την ύπαρξη.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 Ε, οι αξιωματικοί δέτες της αστυνομίας διατείνονται ότι κάποια στιγμή η περιοχή θύμιζε το ρουκετοπόλεμο που γίνεται το Πάσχα στο βροντάδο της Χίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των επιδρομέων από τον ουρανό είχαν καταλάβει τις ταράτς πολυκατοικιών. Ποια μπήγε και άμπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα, Ε! Των οδών Σπύρου Τρικόπη στου αριθμού 3, 8 και 9 τη Νοταρά, τη Ανδρέα Μεταξά, αυτοί οι δρόμοι δηλαδή που βρίσκονται γύρω από το... την πλατεία του... των Εξαρχείων και μέσω αυτών των δρόμων εξε... εξελίχθηκε η αστυνομική επιχείρηση για τον περιορισμό των αναρχικών και, και τελικά για την εκαθάριση τη περιοχή. Και διαπιστώθηκε ότι τα συγκεκριμένα πολεοδομικά τετράγωνα, στα οποία αναπτύχθηκε η μοίρα αυτή των καταδρομών των αναρχικών, έχουν την διομορφία ότι σχεδόν εφάπτονται και επικοινωνούν μεταξύ τους. Όπως επίσης λέγεται χαρακτηριστικά η αναρχική έκαναν παρκούρ Σπάντερ Μεν, Σπάντερ Μεν, κάνει ό,τι μπορεί. Ο Σπάντερ Καν! από τη μία ταράτσα στην άλλη και πετούσαν τη Μολότοφ, οδηγώντα κάποια στιγμή του επικεφαλεί εξωματικού των αστυνομικών δυνάμων και οργανετό του σχεδιασμού να κατευθυνθούν προ δύο επιλογέ. Η πρώτη να σηκώσουν ελικόπτερο με προβολέα, προκειμένου mm -hmm. να γίνει η αποκάλυψή του και να αποθαρρυνθούν ώστε να κατέβουν. Και η δεύτερη, από τη στιγμή που είχαν καταγράψει τι πολυκατοικίε με το μεγαλύτερο αριθμό των πελταστών, θα λέγαμε, των εξ Να καταλάβουν οι περιψωμένα αυτά αμφιθέατρα τη μάχη, όμω επειδή είχαν ήδη αναλάβει τον έλεγχο τη περιοχή και εννοώ του δρόμου κάτω και η σύντροφοί του με του οποίου γινόταν οι μάχε είχαν συμπιεστεί σε ένα πολύ μικρό οικοδομικό τετράγωνο και ήταν θέμα χρόνου πια η ακαθάριση και οι συλίσει και οι προσταγωγέ, δεν έκαναν τίποτα από τα δύο φοβούμενοι μήπω πάνω στο δικό του ευνηδιασμό Υπάρχει κάποιο απλό, άλλη διάσταση και τροπή στα που μέχρι τότε όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια τελούς αντικείς με το στόμα Αγκτό Το πραγματικό Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ την ΕΣΥΕΑ η οποία μας παρουσίασε την πραγματική διάσταση του πολεμικού ρεπόρτερ διότι μέσα ακούγονται τα ελικόπτερα ακούγονται τα παρκούρ πως πηδάνε Παρακαλώ Ναι yeah. hear... βέβαια, <laughs> βέβαια Όχι για να δεις δηλαδή oh, oh, oh. <laughs> Να σου παρακαλώ πολύ δηλαδή για. Oh, oh, oh, oh. ναι. oh, oh, oh, oh. Κυρία μου και κυρία μου Μάλιστα τώρα μάλιστα Διότι αυτό είναι το πραγματικό Μάλιστα τώρα ακούσαμε μέσα Τα λικόπτερα ακούσαμε τους αεραμετωφερόμενους Που περοβολάγανε Πως φυρίζαν στον αέρα Οι μολότοφ οι βόμβες Μολότοφοι, οποίες ήταν εκατομμύρια Μάστα, μάστα Έτσι μπράβο, γι' αυτό υπάρχει εσία. Για ποιοι τι άλλο θα υπάρχει Για να μας βάζει τη θέση μας <συμίλω> Κυρία μου και κυρία μου, που είχα Που είχα μείνει <συμίλω> Μπορείς, <θέλε. συμίλω> Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι <συμίλω> Σωστά, σωστά, σωστά Έτσι όπως τα λέει, αυτός Καλά λέει εδώ ένας φίλος τηλεακροατής Λοιπόν, ποιο τα είδε και στον Αντένα, την εποχή της τηλεόραση, όπου δεν υπάρχει ξέκολο, ξόβιζο να μην μα το δείχνουν απευθεία, α... για αυτά τα θέματα ακούμε ραδιοφωνική μετάδοση. Είναι στημένη στη Γαδά με το σήμα πίσω οι καραϊβάζιδε, λοιπόν, και μεταδίδουν αυτά που μεταδίδουν. Αλλά όμω, όπως είδε, εμπνεύει η ΕΣΥΑ και μα έστειλε το πραγματικό ηχητικό του πολεμικού ανταποκριτή Καραϊβάζ. Κυρία μου, κυρία μου, λοιπόν, τώρα. Είσαι σε προεκλογική περίοδο, κοτούτσικο. Mm. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι στην πρωτοχρονιάτικη μέσα βασιλόπιτα mm. χωράει τώρα ο πρόεδρο. Ποιο να βάλουν μέσα για πρόεδρο. Mm. Να δούμε ποιο θα τον βρει. Λοιπόν, ο, ο Δήμα, αυτό που προτείνει η Νέα Δημοκρατία για πρόεδρο, λέμε τώρα, από το 68 μέχρι το 70, ήταν νομικό υπάλληλο στη Wall Street. Δηλαδή έχει τα προσόντα. Από το 70 μέχρι το 75, δούλεψε στην Παγκόσμια Τράπεζα με αρμοδιότητα της επενδύσεις στη Μέση Ανατολή και από το 1975, ε, είναι 1975 ήταν μέλος της επιτροπής που έβαλε την Ελλάδα στην Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη του Καραμανλέα καταρχάς, παρακαλώ έλα Καραϊβάζ σε ποιο έλα ρε έλα <laughs> Καλά ρε Καλά εσείς, Θέλετε να τον καραϊβάζει εμείς δεν σας κάνουμε Καλά Καλά δεν δε φτάνει εμένα έχει Ξεκινήσω εγώ Θες Θες παιδί μου να σου στείλω το ηχητικό Η μόλι μόλις μου το στείλε <laughs> Κοίτα να δεις έλα, ρε Έλα ρε <laughs> έλα, Καλημέρα ρε δεν τρέπεστε Bond λίγο ρε, ντροπή δεν έχετε ρε καναλάρχες Έλα, έλα, γεια, Κυρία μου και κυρία μου, δεν είναι δυνατόν Τούτο ο καναλάρχης εδώ μου λέει τέρμα Θέλω καραϊβάζ Πήρε άλλο άλλος ο καναλάρχης από την Κύπρο τώρα Ο Αμάραντος Και θέλει τον καραϊβάζ Δηλαδή θα χάσουμε εμείς το το μεροκάματο Να πούμε για να πάρετε τον καλό ρε τον καραϊβάζ Α δεν είμαστε καλά Φταίμε εμείς ρε που είμαστε δημοκράτες Έχουμε δημοκρατική πλέρια μέσα μας κατάσταση Και τα αναμεταδίδουμε όλα να πούμε Αααα καλά Λοιπόν ε, Του τηλέφωνο του Καραϊβάς να το βρεις, ε, θα σε συμβούλευα Νίκο μου να πάρεις τη Γαδά Εκεί ή μάλλον δεν χρειάζεται Να πάρεις τηλέφωνο Πέρνα μια βόλτα από τη Γαδά κάπου Σε κανακαψιμή τη Γαδά θα είναι και θα πίνει καφέ με τα παιδιά εκεί Λοιπόν τι σου, λέγα, σου λέγα για το Δήμα το 1975, λοιπόν, ανέλαβε υποδιοικητή τη Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανική Ανάπτυξη, τη περίφημη ΕΝΤΒΑ, θα τη θυμόσαστε, ήταν μέλο τη επιτροπή που μα έχασε με τον Καραμαλέα στην ΕΕ. τότε λεγότανε. Το 1977, έγινε βουλευτής και μπλα μπλα. Το 1981, 1986, αντιπροσωπεία Ελληνική Βουλή στο Συμβούλιο της Ευρώπη. Το παιδί έχει όλα τα προσόντα. Το παιδί, λέμε τώρα, είναι ένα παιδί του συστήματο. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπα ο Γι' αυτό ακριβώ το λόγο. Κυρία μου και κυρία μου, αλλά πάλι εμένα δεν μου κάθεται. Κάτι, κάτι το εμποδίζει να το καταπιώ. Επίση, έχουμε και πρόταση του Πασόκ για πρόεδρο τη Δημοκρατία. Τον κύριο Βασίλειον Σκουρή. Δεν τον ξέρει, να σου εξηγήσω αμέσω. Από το 2000 μέχρι σήμερα είναι πρόεδρο του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Πρόσφατα, ο γιο του ο γιος του Σκουρή, δηλαδή, του έκανε μήνυση όταν σε ομιλία του στην Ακαδημία Αθηνών χαρακτήρισε. Ατελεί την οικογένεια που έχει υιοθετημένο παιδί Γιατί ο εγγονός του είναι υιοθετημένο. Αυτά είναι προσώπατα ρε παιδί μου Θεοδοσία μου Αυτά είναι τα προσώπατα της κοινωνίας Δεν ξέρω με σύλληψες έτσι Οι σκουρίδες και τα λοιπά, και τα λοιπά. Όμως κυρία μου και κυρία μου Να βαρέσουν οι σιρήνες Παρακαλώ Ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, Φυσικά πιο φασίστας δεν υπήρξε. Δεν πιο φασίστας πεθαίνει. Ούτε ο Χίτλερ δεν ήταν έτσι. Λοιπόν, βάρεσαν οι Σιρήνε. Βάρεσαν οι Σιρήνε. Αλέξη. Έρχεται η ώρα του λαγου Όχι, oh, συγγνώμη, του λαού. Έρχεται η ώρα του λαού. Η κυβέρνηση ορίζει μενομηνια εκλογών. Έκτακτη σύσκεψη στην Κομοντούρου. Ωραί κομοντούρου, Κομοντούρου, τι θα γίνει. Κυρία μου και κυρία μου Έφτασε η ώρα του λαού Η ώρα του λαού σίγουρα Αλέξη έφτασε Σίγουρα να είσαι σίγουρος γι' αυτό your... Κυρία μου και κυρία μου Αν μην τώρα με το λαό να πούμε πλέρι, Πλέμπες και τέτοια Μην ασχολιόμαστε με τη Γιάννα, με τη Μαριάννα Μέχρι τώρα είχαμε τη Γιάννα Η, η οποία τέλο πάντων είχε τα σκολεγιές με τον Αλέξη Τώρα έχουμε την κυρία Λάτσι η κυρία Λάτση λοιπόν Έγινε άξαλη σου λέω Είχαμε βρεθεί σε έναν τεφιλέ προχθέ. Λοιπόν που μας παρουσίασε ο Λάκη Στις καινούριες Collection Για το χειμώνα 2016-2017 Όπου λοιπόν Η Μαριάννα ήταν άξαλη Με τον κουκουλό Τον κουκουλό καλέ αυτό τον το πασοκοτρίφτη να πούμε ότι Τιέτρογε λέει Στην κλειστή Λέσχη Που πάμε εμείς να πούμε με την Μαριάννα και την Γιάννα, ότι τρώγανε. Εγώ και η κυρία Γκυλοπούλου, είπε, την άκουσα με τα αυτιά μου. Εγώ και η κυρία Γκυλοπούλου δεν αποτελούμε μέρο τη διαπλοκή αυτή τη χώρα. Αν πώ, είπε η Μαριάννα. Κατάλαβες τώρα, ψεπιάνει το στόμα του αυτό ο κουκουλό, παπαπαπαπα. Πα, πα, πα, πα, πα, πα. Έχει και μουστάκι, Φαντάσου τώρα να με έχει βγει και η μίξα εντελώ από το μουστάκι. Ψεπιάνει το στόμα του αυτό το πράγμα. Η κυρία Λάτσι. Ξέρω από πρώτο χέρι ότι μια να αγοράσει μετοχέ του Μέγκα, του Μέγκα Channel, ρε παιδί μου. Δεν πάει άλλο με το Μέγκα Channel, ρε. Πάρτε ρε να καράει βάζ να συνέλθετε, ρε. Να... Αν και βλέπω θα πάρει μεταγραφή αυτό, θα πάει στην Κύπρο να απομοιώσει τον Χρυσόση να πάει κάτω, εκεί Στον Άρτεφεμ. Και μάλιστα ρίχνει και φράγκα στη Huffington Post. Α, α, α, α. πώ θα γίνει, ρε πούσι μου, Ρε πούσι μου, να φτιάσουμε κι εμεί μια Huffington Massington Post. Ποστ Μάσιγκτον Ποστ Εμείς θα την κάνουμε Μάσιγκτον Ποστ Μπορείστε <Τι> Αριάννα Γιάννα Μαριάννα <Τι> Ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι, ναι, ναι. <Τι> Αριάννα Γιάννα Μαριάννα Είναι όλα σε Άννα Ωραία γιορτάζουν και οι Άνες σήμερα είδε να καλά καλή μου τηλεακροάτρια Καλώς με θύμισες Χρόνια πολλά στι ανούλες του Χιονιά Πε σα περιμένει, χιονιά, είσαι κρυώσει ο κόλο. Σα τώρα, ε, λοιπόν, που λε, μεγάλε. Ναι, συνέτρωγε που λε. Συμφάγαμε εκεί με την Μαριάννα και μα είπε αυτά που μα είπε. Λοιπόν, πώ θα γίνει να κάνουμε κι εμεί μια Massington Post, ρε παιδί μου. Κυρία μου και κυρία μου, τι έχουμε. Ωχ, oh, oh, μη μου λε τέτοια. Ο πρόεδρο τη νεότητα του Αγίου Κοσμά, ο Δημαριώτη, είναι στη ρημάδα αυτό, έπαιξε 800.000 ευρώ το ταμείο του. Τα άρπαξε. Τα έκλεψε Από το Εθνικό Κέντρο Νεότητας Στο γιο Κοσμά και τα άποψε στο καζίνο Και λέει σας παρακαλώ εμείς, Είμαι άρρωστος με τον Τζόγο «γι αυτό... καλός... Μην νομίζεις ότι θα του κάνουν τίποτα Τίποτα θα του κάνουν Έχει κα, καλούς δικηγόρους Το σύστημα του ίδιο είναι καλός δικηγόρος Κυρία μου και κυρία μου Νομοθετική ρύθμιση Που σκοπεύει να επεκτείνει τις αρμοδιότητες Της ΑΙΔΑΠΚΑ σε άλλους δή να έχουμε πει αυτά Τι να λέμε τώρα και να σε κουράζουμε και εσένα Αυτά είναι αλλονού παπά Ιδιοκτησίες Κυρία μου και... Βούλωσε το φράου Μέρκελ Υύ! Ποιος το είπε αυτό Ο αρχηγός της γαλλικής αριστεράς Μετά τις δηλώσεις Ότι η, εργα... η Γαλλία πρέπει να κάνει Περικοπές στους μιστούς των εργαζομένων Είπε η... η φράου Μέρκελ έτσι Και τη είπε βούλωσε το φράου Μέρκελ Μπράβο ρε μεγάλε. Κυρία μου και κυρία μου, έχουμε και αυτό το Σούργελο όπω είπαμε. Παρα... Τα Σούργελα εμείς ξέρεις τα παρακολουθούμε, δεν αφήνουμε να. Το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν το Μιχελογιανάκι. <Κι> Αφού διέκοψε την. μόλι έπιασε η βροχή την απεργία πίνας, πήγε απέναντι στο καφέ, έφαγε 8 μπουγάτσες, 4 στηρόπιτες 18 σάντουιτς με ζαμπόν γαλοπούλα, ή και μια τριεντεριά ξαναγύρισε, διότι είναι κα... στι... οι κάμερε να τον πάρουν. Κυρία μου και κυρία μου, αμαν, όχι μη, ναι. Δεν ξεμένεις ρε από Καραμανλίδες με τίποτα. Ο Κώστας Καραμανλής, ο Γου, ο Γου, ο Γάμα, γιος του Αχιλέα, πατριώτη, της δεξιάς περδάξεως, αδερφού του Ιθνάρχη, ο γιος του λιμών θα είναι υποψήφιος και θα πολιτευτεί στη Σταχιάρας. <Κι> έλα ρε, ο <Κι> Ιδιού. ρε. Δε ρε, από Παπαντρέιδες, Μητσοτακουλαίους και Καραμανλαίους δεν δεν ξεμένει. <Το> Όπως σας έλεγα κυρία μου και κυρία μου Η ξεφτήλα αφού του λαού δεν έχει ε, Δεν έχει όρια δηλαδή Αφού δημιούργησαν μια, κανον, μια κοινωνία Στα μέτρα τους <coughs> με, με συγχωρείτε με πολιτικούς Στα μέτρα τους Με δημοσιογράφους στα μέτρα τους ε, Ξεπουλημένους δηλαδή Άνοους, αγράμματους Και τα λιμπάν και τα λιμπάν, Και την τέχνη την οδήγησαν εκεί που θέλαν από, Σε οποιαδήποτε μορφή της, από συγγραφή από ε, ηθοποιούς καλά δεν συζητάμε για ε, άσματα και τέτοια και αφού η κοινωνία όλοι 30 χρόνια τώρα είναι ε, Σάκης Ρουβάς, Άννα Βύση Βανδύ, Σφακιανάκης Ρέμος και όλα αυτά τα πράγματα ε, έφτασαν στο σημείο λοιπόν τον, ε, αυτό το, το μέγα καλλιτέχνη το Ρουβά γιατί ο Ρουβάς είναι μέγας καλλιτέχνη, ναι Ξεκ... ξεκίνησε από τα μακαρόνια με κυμά και έφτασε στο Rosbif λοιπόν να του δώσουν λέει και το βραβείο κουν γιατί έπαιξε λέει, το ρόλο του Διόνυσου στις βάχες. ήταν μια φοβερή βάκχα ο Ρουβάς, και σαν Διόνυσος και πήρε το πρώτο βραβείο διαμαρτυρήθηκε η Χρυσούλα Διαβάτη χου... μη παραλαμβάνοντας το δικό της βραβείο διότι έχει κάνει εκατομμύρια χιλιόμετρα στο σανίδι έτσι και καλά έκανε, γιατί πρέπει και δημόσια, να τους πει πόσο ξεφτελισμένοι είναι και πού οδηγήσαν την κατάσταση. Δηλαδή σκέψου ότι θα... οι, υπερχο... οι γενιές που μεγάλωσαν με τον Τρουβά, ας πούμε, στα 30 τους, στα 40 τους, θα κλείνουν τα μάτια με, με μεγάλη, έτσι, πώς να το πούμε, νοσταλγία και θα τραγουδάνε το μακαρόνια με κυμά, με, με, με, με τέτοιες εμπνευσμένου στίχους, κατάλαβες. Αλλά από τη στιγμή μεγάλη που έχεις ποιητή... Το συγγραφέα του τατσόπουλο και τραγουδιστή του ρουβά. παρακαλώ καλό. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. έχουν Ναι. Ναι. Ναι. Κατάλαβες, του λένε πέτα κάτι τώρα θα γίνει, θα κυκλοφορήσει να πούμε. Ρίχνουν το, το κόλπο του, κυκλοφορεί το Γεια σου ρε Χρήστο, καλή σου μέρα. Παρόν δηλώνει ο Χρήστο στον τοίχο. Ρίξε μια κουντουλιά, Χρήστο. Ρίξε, Καλημέρα Γιάννη, δεν είναι μόνο μαϊμού ρεπόρτερ. Καρα... Καραχαβού, υπάρχει και ο μαϊμού απεργό. Ναι, το είπαμε για το Μιχελογενάκη. Γεμίσαμε μαϊμούδε. Λοιπόν, άκου τώρα εσύ φίλε μου που μου στείλε αυτό το μήνυμα. Το όνομά σου Ή το ψευδόνυμο το οποίο χρησιμοποιείς Στο gmail Δεν βγαίνει, βγαίνουνε κινέζο Κάτι σκουλικουειδή γράμματα ρε παιδί μου. Γράψε μου ποιος είσαι να ξέρω ποιος είσαι Λοιπόν, τώρα που μου στο το mail Που μου γράφεις για το καραχα... Καραχαβούς Καραχαβούς ναι Οπότε κατάλαβες ποιος είσαι λοιπόν, Κυρία μου και κυρία μου με... Μετά από απέτηση εκατομμυρίων ε... Εκατομμυρίων τηλεακροατών. Τι να σας κάνω, ρε! Θέλετε να ακούσετε, θέλουν να ακούσουμε λέει, πάλι το original ρεπορτάζ του Καραϊβάζ. Εντάξει, ρε, παιδιά, να τα ακούσετε και μετά τα λέμε. Ο Γιώργο Καραϊβάζα έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το πώ έδρασαν οι καραξίε. Το σχέδιό του, από ό,τι φαίνεται, Γιώργο, περιλάμβανε και ρήψει μολότοφ από αέρος. Και αυτό καταδεικνύει δύο πράγματα, Ρίτσα. Το πρώτο, είναι ότι ήταν πάρα πάρα πάρα πολύ καλά οργανωμένοι οι αντιεξουσιαστέ και ήρθαν να επαληθεύσουν, αν θέλει, με αυτό και τι τις προηγούμενε πληροφορίε των αστυνομικών αρχών ότι είχαν εντατικέ προετοιμασίε για μια ε, πολεμική αναμέτρηση με τι αστυνομικέ αρχέ και για μετατροπή του κέντρου τη Αθήνα σε πραγματικό. Εφιάλτη. Αμέσως λοιπόν μόλις έπεσε η πρώτη μολόταφο από τα Ράτσα χθες στα εξάρχεια η θερμική κάμερα από το ελικόπτερο της αστυνομίας αποκάλυψε την ύπαρξη ολόκληρου αερομεταφερόμενου τάγματος αναρχικών πάνω στις ε, κορυφές, στις ταράτσες δηλαδή αρκετών πολυκατοικιών σε κεντρικούς δρόμους περιοχή. περιοχής. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίε του αντένα... Η μοίρα αυτή των υπτάμενων αλεξιπτοτιστών των κομμάτων αναρχικών υπολογίστηκε σε περίπου 300 άτομα που οργάνωσαν αεράμινα αέρος εδάφους έχοντας την κατοχή τους εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, όπως διατείνονται κάποιες αστυνομικές πηγέ Μολότοφ. Ε, να τα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 ε, και διαπιστώθηκε ότι τα συγκεκριμένα πολεοδομικά τετράγωνα στα οποία αναπτύχθηκε η μοίρα αυτή των καταδρομών των αναρχικών έχουν την ιδιομορφία ότι σχεδόν εφάπτονται και επικοινωνούν μεταξύ τους όπως επίσης λέγεται χαρακτηριστικά οι, οι αναρχική έκαναν παρκούρ spider -Man, spider -Man, does Επιδόντα από τη μία ταράτσα στην άλλη και πετούσαν τη Μολότοφ, οδηγώντα κάποια στιγμή του επικεφαλεί αξιωματικού των αστυνομικών δυνάμεων και οργανετέ του σχεδιασμού να κατευθυνθούν προ δύο επιλογέ. Η πρώτη να σηκώσουν ελικόπτερο με προβολέα, προκειμένου να γίνει η αποκάλυψή του και να αποθαρρυνθούν ώστε να κατέβουν. Και η δεύτερη, από τη στιγμή που είχαν καταγράψει τι πολυκατοικίε με το μεγαλύτερο αριθμό των πελταστών, θα λέγαμε, των εξ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 όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια τελούσα... yeah, κυρία μου και κυριέ μου όπως κατάλαβες έχουμε χαιρετήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το όλο το αξιακό πως θα το λέγαμε σύστημα το οποίο πρέπει να χαρακτηρίζει αυτό το έλογο δίποδο το οποίο κορδώνεται και καμαρώνει για διάφορα πράγματα επειδή λοιπόν πραγματικά το έχουμε χαιρετήσει θα σου θα αφιερώσω ένα τραγούδι σε όλου σα, και θα σα συμβούλευα να το ακούσετε με μεγάλη προσοχή να ακούσετε τουίχου με μεγάλη προσοχή και εδώ είμαστε θα γυρίσουμε να κλείσουμε. Τα τραγούδια μου έχω καύσιμα. Το μόνο μου καλεπράς, όλα μου τα άσκημα κάτι. Περάσαι με αυτά την ευκαιρία του στον μου. Πήραν εργολαβία τους, κάθε φοβία τους Μια θωάζα βόλια μου για χρία στους την άλλη μου Κάποιοι ζωστήκανε τους στίχους μου και αδιαφορούσαν Οι νέολες των κομμάτων Στα τραγούδια μας ελγούσαν Τα ραδιόφωνα καμιά φορά Στα χαμηλόφωνα για στη ζούλα τα χυμκόπτα ελληνόφωνα πάνω για συμφήματα οι στοίχοι μου σε διαδηλώσεις Κάν' ασυτήριο σύντροφ όμως μη πληρώσεις Πόσο τους πείραξα, πόσο του κόστισα Και ρίχνουν πέτρε στον πηγάδι που τους πότισα Μωρέ του έμοιασα, πολύ τους σκότισα Γιατί για τα αύριο κανένα τους δεν ρώτησα Δεν τους πιστεύω, άλλο τους μπαλάκες μάτια μου Λύσε με, άλλο κοντά του δεν μπορούν τα αποσταγμά μοίρασα όλα από τα βάθια μου. Γύρε με, τη τηλεφτεριά μου, καρτερό. Τα κλίματα του μάζεψε τα και νυχτά μου. Δεν πρόκειται όσα έχω πει να τα λυθώ. Λο στο λαό αυτό με δω την καλή νύχτα μου. Και όταν θα φέξει, θα χαθώ. Τη φωνή μου λοιπόν, σαν να την περνώ γέρα. Χαλαίοι όμω τη ζωή τη φοβοχέρα. Σαν το ταξίδι τη σφαίρα ήταν το μπερτικό μου. Σύντομο απροσμένο μαλό δικό μου Και αυτούς που στους καιρούς ψάχνουν να ταιριάξουν Κι είναι αβούλοι κι μπορεί μια μέρα τους να αλλάξουν Ποιο του δασκάλεψε και ποιο του κρεώσε Ποιο του χαρβάλωσε και ποιο του γνέωσε. Πω τσουβαλιάστηκαν έτσι εύκολα με τα παραπανίσια. Ξαμπατωμένη αμα φοβάσαι τα μελίσια. Αυτά που μοίρα του αρνιέται, αμέσω τα μέσα ξεχνούν. Αυτά που χρόνο του φέρνει σε μια στιγμή τα γερνούν. Μια ζουνά δόη και συνάμα. Ασυγκίνητοι όπω τα νιάτα του. Άνθρωποι καλήγιστε τα κλίματά του. Μάζεψε τα και μου, το στίχον μου διαπάτες, Την καλή νύχτα μου. Δεν τους πιστεύω, άλλο τους μπαλάκες μάτια μου Λύσε με, άλλο κοντά τους δεν μπορώ Τα απόσταγμα μοίρασα όλα από τα βάθια μου γύρεμε με, τη μου καρτερώ Τα κρίματα τους μάζεψε τα και μου Δεν πρόκειται, όσα έχω να τα λυθώ Λέω στο λαό αυτόν εδώ την καλή νύχτα μου Κι όταν θα φέξει θα χαθώ Αυτά λοιπόν, φαντάζομαι ότι και εσείς έχετε πει την καληνύχτα σας σε όλη αυτή την κατάσταση, προσωπικά στους κουλικουειδείς αυτούς, μαλάκες την έχω πει εδώ και χρόνια Κυρία μου και κυριέ μου, αυτά τα ολίγα για σήμερα με τα αποκλειστικά καλά τι σας είχα σήμερα, δεν το πιστεύατε έτσι Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Για τις παρατηρήσεις σα, τη συμμετοχή σας Την υπομονή σας πάνω απ' όλα Να ακούτε αυτή την εκπομπή Και να ευχηθούμε να είσαστε απαξάπαντες Πάρα πάρα πάρα πολύ καλά Για και χαρά σας Τονένα FM स्टे